η אייμנצי վարոնի η μεγαλύτερη πολιτικός του 20ου αιώνα στην ευρώπη <σομίως> Μάργκερ Τάτσερ, η אייμנצי վարոնի η, <σομίως> η μεγαλύτερη πολιτικός του 20ου αιώνα στην ευρώπη η μεγαλύτερη πολιτικός του 20ου αιώνα στην ευρώπη μετά το δεύτερο κόσμο πόλεμο Το χαλί τάπεξε. Εδώ έπρεπε να ξεκινήσει αυτή η κιθάρα και να παίζει αυτό το, το γνωστό μουσικό σήμα. Αλλά κολλάνε τα μηχανήματα. Ο Άδωνη όμω δεν κόλλησε, τον ακούσαμε κανονικά. Είναι ο αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίο μιλάει για το φυγιόν για τον Γάλλο υποψήφιο τη δεξιά, ο οποίο είναι βαρβάτο δεξιό, κανονικό. Τον βάζουν απέναντι στη Μαρίλη Λεπέν και καλά να μπορέσουν να σώσουν εκεί οι Γάλλοι ότι μπορούν να σώσουν. Ε, δεν μα αφορά αυτό σε αυτή τη στιγμή και πιάνεται από το φυγιόν για να μιλήσει για τη Margaret Thatcher και λέει τα καλύτερα θα τα ακούσουμε αναλυτικά είναι αυτή η αγωνία που έχει η άλλη πλευρά βλέπει τους πολλούς του πλανήτη που έχουν μορφές ιστορικές που έχουν σύμβολα, πρότυπα, στο πούμε και έτσι φυσιογνωμίες ιστορικές με βελινεκές που δεν χρειάζεται κανένας να μιλήσει για αυτά από μόνα τους αναδεικνύονται γιατί όλα αυτά τα σύμβολα όπως ο Κάστρο, ο Τσέ. Και βάλτε όσου θέλετε από κάτω, ε, ριζώνουν στον κόσμο, στι ανάγκε του κόσμου, στο αίμα του κόσμου και ξεπετάγονται χωρί να θέλει κανεί να του επιβάλλει, όπω λέει ο Άδεν. Τα βλέπουν αυτά οι άλλοι πλευρά να τριχιάζει καταρχήν, πολύ λογικό, και προσπαθεί και η ίδια η άλλη πλευρά να έχει τα δικά τη σύμβολα και μορφέ. Και τι να κάνουμε, η Θάτσερ του έτυχε, λογικό, αυτό είναι, αυτού έχει η άλλη πλευρά. Ανθρώπου που η πλειοψηφία του πλανήτη του μισούν. Γιατί έχουν δράσει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο κατά των πολλών. Ο καθένα στη χώρα του και ο καθένα από την δική του πλευρά. Έτσι λοιπόν, έχουμε τον Άδωνο ο οποίο εκθιάζει τι να κάνει με την Θάτσερ. Ένα Γάλλο παράλληλο πολιτικό που είναι οικονομικά απολύτω φιλελεύθερο και το οποίο το απόλυτο πολιτικό πρότυπο είναι η Μάργαρετ Θάτσερ. Η αίμηνη Θιβερόνη, η μεγαλύτερη πολιτικό του 20ου αιώνα στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια γυναίκα η άλλαξε τη Μεγάλη Βρετανία και την έκανε ξανά μεγάλη και ισχυρή. Και επέβαλε με τη σιδηρά της πυγμή Τις φιλελεύθερες ιδέες Ως νικίπτυνες στον πόλεμο των ιδεών Στον πλανήτη και όχι μόνο στην Ευρώπη Καρακάξα. με τη σιδηρά της πυγμή, τις φιλελεύθερες ιδέες ως νικίτρες στον πόλεμο των ιδεών στον πλανήτη και όχι μόνο στην Ευρώπη. Όλο αυτό που βλέπουμε και στον πλανήτη αλλά και στην Ευρώπη είναι η νίκη των φιλελεύθερων ιδεών που της επέβαλε, πάλι το ίδιο ρήμα, η Μάργαρετ Θάτσερ, το ότι τρώνε άνθρωποι από τα σκουπίδια είναι νίκη των φιλελεύθερων ιδεών και στην Ελλάδα που δεν το είχαμε αυτό πριν 10 χρόνια. Το ότι κοιμούνται κάτω από εκατομμύρια. Ή τρώνε από συσσήτια εκατομμύρια και στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι επίση αποτέλεσμα αυτών των φιλελεύθερων ιδεών. Το ότι περίπου το 1% του πλανήτη έχει την περιουσία του συνόλου του πλανήτη είναι και αυτό αποτέλεσμα των φιλελεύθερων ιδεών. Όλα αυτά που ζούμε, λουκέτα, ανασφάλεια, ανεργία, ε, απόγνωση, κατάθλιψη, είναι αποτέλεσμα των φιλελεύθερων ιδεών. Γι' αυτά καμαρώνει ο Άδωνη. Φαντάζομαι δεν είναι μόνο Άδωνη, είναι αρκετή και πάντα θα προσπαθούν να βρουν αντίβαρα, γιατί οι πολλοί έχουν τα δικά του σύμβολα τις δικές τους ιστορικές μορφές. Λογικό. Φεύγουμε από τα ιστορικά πρόσωπα και από την καθημερινότητα και πάμε στο τι ακριβώς πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα λόγω και των φιλελεύθερων ιδεών που τις υπηρετούν πάρα πολύ καλά άριστα οι αριστεροί. Ο κύριος Τζανακόπουλο, κυβερνητικό εκπρόσωπο, σε πρωινή εκπομπή του Αντένα, μα λέει τι δεν θα δεχθεί η κυβέρνηση. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς είναι να υπάρξει μια επί της αρχής συμφωνία τη Δευτέρα σε ό,τι αφορά τον πρώτο πυλώνα, δηλαδή. Άρα δεν έχουμε την... δεύτερη αξιολόγηση, ολοκλήρωση της δεύτερη αξιολόγηση. Αυτή είναι η δεύτερη, αξιολόγηση. Αυτή ε, είναι η δεύτερη αξιολόγηση. Η δεύτερη αξιολόγηση αφορά μέτρα και δημοσιονομικά μέχρι το 2018. Μέτρα και δημοσιονομικά μέχρι το 2018. Μέτρα λέτε. Μέτρα μεταρρυθμίσεις έτσι. Έτσι. Μεταρρυ Μέτρα και δημοσιονομικά μέχρι το 2018. Το ακούσατε, έτσι το είπε κανονικά. Μέτρα και δημοσιονομικά μέχρι το 2018. Αυτά θα περιλαμβάνει η δεύτερη αξιολόγηση, το νέο πακέτο που έρχεται. Τι είπε, μόλι συνεχίστηκε η κουβέντα. Εδώ και ε, έξι χρόνια, τα μνημονιακά χρόνια, οι μεταρρυθμίσει όλε ήταν μέτρα. Ναι, ναι, δεν οι μιλάω μεταρρυθμίσεις... για δημοσιονομικά μέτρα, ε, εγώ. Δεν μιλάω για δημοσιονομικά. Το έχουμε μέτρα. ξεκαθαρισμένο αυτό, να σα πω για το Για παράδειγμα, εγώ τον κύριο Μοσκοβισσή. Η δεύτερη αξιολόγηση αφορά μέτρα και δημοσιονομικά μέχρι το 2018. Ναι, ναι, δεν Η μιλάω για δημοσιονομικά μέτρα ε. εγώ. Μέτρα και δημοσιονομικά μέχρι το 2018. Η δεν μιλάω για δημοσιονομικά μέτρα ε. εγώ. Ναι, δεν μιλάει, αλλά είχε μιλήσει μόλι. Τα έχει πει και τα δύο. Και τα δημοσιονομικά και τα μη δημοσιονομικά. Διαλέγετε και παίρνετε. Να ξέρετε, ό,τι και να διαλέξετε εσείς, το χειρότερο θα γίνει για όλου εμά. Επειδή υπάρχει και αριστερή κυβέρνηση και επειδή έρχεται ένα του έτοιμο για το τέταρτο μνημόνιο και όλοι άλλοι μαζί. Για το τέταρτο μνημόνιο, εκεί που θα είχαμε διώξει το 1 και το 2 και δεν θα φέρναμε ποτέ το 3. Στη Βουλή επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι υπάρχει αυτό ο αντιδραστικό υρφετό αναγνωρισμού, μεσαιωνικών αντιλήψεων, τον οποίο τον εκφράζει πάρα πολύ ωραία το κόμμα των Ανέλ και ο βουλευτή του που μίλησε χτε, χωρί αντιδράση αντιδράσει κανεί, ο από κάτω, ο Μάριο Γεωργιάδη, μόνο σηκώθηκε τη Ενώσεω Κεντρών, όταν άκουγε να λέει από τον κύριο Κατσίκη τα έξι. Οι ευρύνοιες συντάκτε του παρόντο σχεδίου μπορούν να φανταστούν τι θα συμβεί στην ψυχολογία ενός μικρού παιδιού αν η δασκάλα του της πρώτης δημοτικού με προστατευμένο το δικαίωμα της αυτοδιάθεσής της προβεί σε αλλαγή φύλου και την επόμενη σχολική χρονιά εμφανιστεί ενώ του ο δάσκαλος, έχει το δικαίωμα να το κάνει, έχει. Μπορεί ένας transsexual να είναι παιδαγωγός, δεν ξέρω, ρωτάω. Μπορεί ένας gay να είναι babysitter, δεν ξέρω, ρωτάω. Ξέρει πολύ καλά, οι ερωτήσει ήταν ρητορικές και έχει και άποψη για το πού πρέπει να είναι όλοι αυτοί και πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα, όλα τα πράγματα. Υπάρχει συγκεκριμένη άποψη για την ζωή και προσπαθούν με διάφορους τρόπους και οι βουλευτές των Ανέλη, οι οποίοι στηρίζουν κατά τα άλλα την κυβέρνηση σε όλα τα υπόλοιπα να την επιβάλλουν η κυρία Φωτίου, Θεανό Φωτίου έκανε εμφάνιση σε πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ είπε γνωστά ότι λέει δηλαδή κάθε κυβερνητικός βουλευτής υπουργός θα βγαίνει αυτές τις μέρες χωρίς να ξέρουν ακριβώς καλά το αντικείμενό τους και χωρίς να ξέρουν αν αυτό που θα πούνε θα ισχύσει τελικά γιατί άλλοι αποφασίζουν είναι αυτό το γνωστό η γνωστή αντίφαση που διαπιστώνουμε Τον τελευταίο χρόνο που έχεις και τον προηγούμενο και τα προηγούμενα χρόνια έχει υπουργού, κάνουν κάποιες ανακοινώσεις διλά-διλά, αλλά με τον κίνδυνο την επόμενη ώρα να φανούν ρόμπες, γιατί έρχεται μια τρόικα και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Εδώ όμως το θέμα δεν είναι η Φωτίου, είναι λίγο η Φωτίου, είναι και η δημοσιογράφος της ΣΕΡΤ η οποία ήταν βασιλικότερη του βασιλέως. Τι σημαίνει για τη Θεάνοφωτή ο εξορθολογισμό, Σημαίνει δικαιότερη μήπως κατανομή των επιδομάτων, Σημαίνει περικοπέ. Θα ήθελα να μα αποσαφηνήσετε για να σταματήσει να ανησυχεί και ο κόσμο. Καταρχήν, ο κόσμο να μην ανησυχεί. Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επιδομά. Μπράβο! Και πολύ περισσότερο ε, είχαμε υποσχεθεί από την πρώτη στιγμή και ελπίζω ότι το καταφέραμε ότι δεν θα χρηματοδοτήσουν τα επιδόματα. Το οκεα, OK, δηλαδή το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης έπρεπε να πείσουμε τους εταίρους δανειστές ότι έπρεπε να μπουν από τον προϋπολογισμό του κράτους και όσοι το και τους σπίσαμε Δώσατε μια μεγάλη μάχη, την κερδίσατε αυτή τη μάχη Τι ακριβώς έγινε Θα σας πω Δώσατε μια μεγάλη μάχη, την κερδίσατε αυτή τη μάχη Τι ακριβώς έγινε Θα σας πω Σάκης και, και να καλά, ψάρι μέσα από το παγαζητικό. Αυτός που απευθύνεται στο Σάκη ο δήμαρχος του Βόλου ο Μπέος έκανε χθες την γνωστή Γιορτή Τελετή ανάμα τους εκεί δέντρων ή ότι άλλο είχαν να στο Βόλο και βεβαίως παραβρέθηκε ο Σάκης Ρουβάς οποίο κάποτε κατέβαινε με κάτι σκηνιά, θυμάμαι κάνανε διάφορες Ε, εκδηλώσει και πάντα είχε μια σημασία σε αυτά τα ξυστουγεννιάτικα πώ εισέρχεται ο σπουδαίο καλλιτέχνη. Χτε ήρθε με ένα ψαροκάικο από το Παγασιστικό. Του φώναζε ο Μπέο απ' έξω, έλα ασάκι να ψαρέψουμε. Ο Σάκη εκεί με παπιόν, κοστούμι, κανονικά πολύ λίτρινο όπω είναι πάντα. Εμφανίστηκε από το ψαροκάικο και πήγε πάνω μετά και τραγούδησε τον μικρό την πανιστή Αυτά τα πάρα πολύ ωραία στο βόλο. Μπορείτε να τώρα σιγά σιγά προ τη θάλασσα. Όσοι δεν είστε εδώ κοντά στη σκηνή, κοιτάξτε από τα βίντεο γολ. Κάποιοι ψαράδες με βεγγαλικά συνοδεύουν το σάκι το ρουβά. Για γυρίστε το κεφάλι σας αδεξιά. Μόνο μην πλησιάστε πολύ προς τη θάλασσα έτσι και έχουμε κανένα ατύχημα. Κάντε λίγο με το κινητό σας, Πριν σας να δούμε έξαν, τι μπαιδε. έχουμε. Πριν βλέπατε τον Ναϊ Βασίλη και λέγατε ο ρουβά είναι. Σε λίγο σας διαβεβαιούμε ότι δεν θα ξέρετε πού να κοιτάξετε. Σάκη, γέριξε και καμιά πετωνιά να πιάσει κάνα μέσα από το παγαζητικό. Ναι, ποιος είμαι? Δεν Έλα. ξέρω ποιο είστε, αλλά αν δεν είστε αυτό που είστε, ποιο θα θέλετε να είστε. Ο γαλάζα μας ματαμάται, κλείστε και ράμα να πούμε γιατί μιλάμε περαστικό. Αυτέ είναι υποκλοπέ από τι παλιέ εποχέ, μάλλον από τι πολύ παλιέ εποχέ, όταν ο Χάρη Κλίν τι αντιμετώπιζε έτσι όπω τις αντιμετώπιζε, τότε που μπλεκόντουσαν τα υπαρξιακά, ο δαλαλά μα και τα υπεραστικά. Είχαμε και τα υπεραστικά, τώρα δεν υπάρχουν, αυτά έχουν γίνει όλα ένα. Γιατί μπλέχτηκαν ξαφνικά για άλλη μια φορά, ξανάρθαν οι υποκλοπέ στην επικαιρότητα μετά από την καταγγελία του Κουκουέχτε και την ε, ε, αντίδραση όλων των κομμάτων που την θεώρησαν σοβαρή καταγγελία, την κατεπίγουσα έρευνα από την εισαγγελία και γενικώ όχι μόνο τις παρακολουθήσει και το μπλέξιμο των τηλεφωνικών κέντρων Νέας Δημοκρατίας, σύριζα, Ποταμιού, Κουκουέ, αλλά και ένα τρίτο κέντρο που τα κάνει όλα αυτά, χωρίς να ξέρουμε και δεν ξέρω αν θα μάθουμε και ποτέ ποιο είναι αυτό το τρίτο κέντρο. Θυμίζω και παλιότερα πάλι υπήρχε ένα άγνωστο κέντρο που κάπου είχε έδρα και γενικώς έκανε αυτά που συνηθίζουν να κάνουν τα παρακράτη αν υπάρχει αυτός ο όρος στον πληθυντικό. Ε, το παρακράτο πάντα λειτουργεί. Στον Ενικό στην Ελλάδα λειτουργεί κανονικά, είτε είναι εξενόφερτο, είτε είναι εντόπιο, Έτσι κι αλλιώ όλα αυτά τα σκοτεινά κέντρα πάντα παρακολουθούν, το ξέρουμε όλοι. Ε, απλά περιμένουμε κάποια απάντηση, νομίζω έτσι και για λόγου συνήθεια, αν θα υπάρχει αυτή η απάντηση. Και να υπάρχει όμω οι απαντήσει αυτέ ποτέ δεν απαντούν επί τη ουσία. Εδώ όμω να θυμηθούμε πώ γινόντουσαν παλιά οι καλέ τέτοιου τύπου δουλειέ. Έλα μακρούς. Σα παρακαλώ μην κλείνετε Πρέπει να μάθω ποιο είναι. Κάτι στην Πλάκα, από ξέρει σήμερα. Πάνα μου μου ότι πάνω... παρακολουθεί το τηλέφωνο. Όποιο παρακολουθεί το τηλέφωνο, θα το κόψω τα πόδια καιρό με τα πόδια με τα χέρια να γίνεται τα με περάσετε κύριε δεν είμαι φτωχή. Αλλά το χρήμα το περιφρονεί. Φοβούμαι ότι παίζεται ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι. Βρώμικο, ξεβρώμικο, μιλιά, ο παλαιό θέλουμε για να σωθούμε. Μα ποιο είμαι. Πέστε μου ποιο είμαι. Ποιο είναι, Τελή, Έλα. Και ποιο είναι, Ρε. Πάλι τα θα λέμε. Το center back θα είναι, θα δένει τα κορδόνια του στη σέντρα. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσω. Σα παρακαλώ μην κλείνετε. Τώρα που έμαθα επιτέλου ποιο είμαι. είναι, Είμαι το center back και θα δένω τα κορδόνια μου στη σέντρα. Έλα τράβα κοιτάξα να τα πάρω τώρα. Πάσε γραπτό δεν τέσσερα. Εδώ βεβαίως ο Χάρη Κλίν αυτό που καθρέφτιζε τότε με τα σατυρικά του νούμερα δεν ήταν υποκλοπές από κάποια υπηρεσία, ήταν το μπλέξιμο των γραμμών. Έτσι μιλούσαμε κάποτε, το θυμόμαστε όλοι οι παλιότεροι, έπαιρνες ένα τηλεφωνικό νούμερο και άκουγες άλλους 5-6 και γενικώ όλη γειτονιά, και όχι μόνο γειτονιά, ποιος ξέρει από πού, μιλούσαν μαζί, μαθαίναν μυστικά, άκουγες διάφορου, είχε μια... Πικίλια τώρα, σηκώνει το τηλέφωνο, η καθαρή γραμμή, ακούς μόνο τον άλλον που έχει πάρει. Είναι ένα πρόβλημα όλο αυτό. Παλιά υπήρχε μια έκπληξη, το στοιχείο τη έκπληξη, αυτά τα παλιά καλά που δεν τα έχουμε πια. Μου εκτό αν πάρει τηλέφωνο στον Περισσό, οπότε ακούς και τα άλλα τηλεφωνικά κέντρα όλων των κομμάτων μαζί με την αρμόδια υπηρεσία και μπορεί να βγάλει το σχετικό συμπέρασμα. Εδώ είναι 2 -200 -8 -200. μόνο τον θα συναντήσετε εκεί, μάλλον. Αλλά κάντε μια δοκιμή να δούμε αν θα συναντήσετε αυτόν ή οτιδήποτε άλλο. Μιλήστε πάντω ανοιχτά. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω πρόβλημα. Αν θέλετε να στείλετε σε με, γράφετε real και νο, το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 19.650, στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Γιώργο Τζιβελεκή τη ρυθμίζει τον ήχο. Και να ξέρετε ότι θα έρθει και τέταρτο μνημόνιο. Και δεν το λέμε εμεί με φοβερή σιγουριά. Το λέμε εμεί επειδή το διέψευσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νέο μνημόνιο από την ειδική μας μεριά δεν υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί... Oh, oh, oh. Νέο μνημόνιο από την ειδική μας μεριά δεν υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί... Oh, oh, oh. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτεί η Ελληνική Κυβέρνηση πρόσθετα μέτρα από αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει τον Αύγουστο του δεν 2015. Σας απαντώ ευθέως και σας λέω, η ελληνική κυβέρνηση δεν αποδέχεται πρόσθετα μέτρα σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν συμφωνήσει το τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πάμε του 2015. νέο μνημόνιο από την δική μας μεριά δεν υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί. Σάκη, για ρίξε και καμιά πετώνια, ρε να πιάσει κάτι μέσα από το παγαζητικό. για και, και καμιά να πιάσει κάτι ψάρι μέσα από το παγασιτικό. Όλα μαζί και Βόλο έχουμε και παγαζητικό και σάκι Ρουβά, λίμωνο πάνω στο Καΐκι εκεί στην Τράτα και Χριστούγεννα έρχονται σιγά σιγά αφού έχει μπει ο Δεκέμβριος. και απόλυτα έχουμε σουρεαλισμό, έχουμε χορτάσει για την ακρίβεια από σουρεαλισμό αλλά μια μικρή δόση ακόμα νομίζω θα την αντέξετε, Λεβέντης Γκάλης και Καλόγριες. Κύριε Πρόεδρε καλησπέρα, καλημέρα σας, σας εύχομαι καλό μήνα και καλή δύναμη. Ονομάζομαι Ταντε Νικόλαος και σας πείψα τις τελευταίες εκλογές. Σήμερα που πήγα στη δουλειά μου στη Βαριγόμπη συνάντησα έναν παλέμαχο ποδοσφαιριστή ο οποίος ενώ μου έπιασε συζήτηση για άσχετο θέμα, με ρωτσα αν θυμάμαι τότε που ντυθήκαμε πεντικοσιανές καλόριες για να πούμε κρυφά στο σπίτι του Νίκου Κάνη. Δεν το κατάλαβα αυτό το μήνυμα. Σήμερα λοιπόν πήγα στη δουλειά, στη Βαρύπολη, συνάντησα έναν παλέμμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ενώ μου έφερε συζήτηση για άσχετο θέμα, με ρώτησε αν θυμάμαι τότε που βυθύκαμε πεντηκοσιανές καλόγριες για να μπούμε κρυφά στο σπίτι του νύχτου γκάλι. Αυτό δεν το κατάλαβα για τον γκάλι. Τι, πώς δένει ο γκάλι και οι καλόγριες να μπαίνουν, μπαίνουν καλόγριες στο σπίτι του γκάλι. Οι ξέρω ότι μπαίνουν μοναστήρια. Εκτός αν έχει μοναστήριο γκάλι. Όλο αυτό από μόνο του, δεν χρειάζεται τίποτα παραπέρα Το μόνο που κολλάει καπάκι μετά από αυτόν τον σουρεαλισμό Κάτι πιο σουρεαλιστικό όπως είναι ο ελληνικός λαός Και... Παρατήρηση, όσο παρακαλώ. <laughs> δεν θέλω παρατηρήσει γιατί διορθώνω. Να, όχι προ τα σένα. Uh -huh. Ο πρώτον ο Τσίπρα με τη 17η ώρα διαπραγμάτευση πήγε να βάλει τα γυαλιά σας και του Κουβανού που έχουν 50 χρόνια εμπάρκο. Να τα λέμε και αυτά έτσι. Βλέξει τα φώτα του ο μεγάλο αριστερό ηγέτη. Να το πούμε και αυτό, να το πούμε. <laughs> Αλλά τώρα δεν έχει και νόημα, δεν θα καταλάβουνε. Όποιο καταλάβει, έστω. Ποιο θα, θα καταλάβει, ο Ραούλδο Κάστρο, άσε μα. Λέω τώρα, δεν έφτανε η σκύλευση τη Κεσεριανή, έπρεπε να σκυλευθεί και ο Φιντέλ. Δεν καταλαβαίνω, μπορεί σκυλεύει. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, ε, παιδί μου, ξεκόλα. ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, χαλάου. Ενοχέ, χαλάου. Όπου oh, μπορέσει να πιαστεί από κάτι ηθικό, θα πιαστεί, χαλάου. Τόση χαλαρότητα και συνειδησιακή και ιδεολογική. Να πάρει σύνδετη ραντεβού. Ποιηδαντυνα... Τι να κάνει, παιδί μου, όταν σου ξεφύγει οι ιδέε και οι ιδεολογίε από εδώ και από εκεί, πα κάπου ε, που ε, υπάρχει ε, ιδεολογία, μπα και αρπαχτή. Να σου πω και άλλο, από το να του άλλου που θα τρέχανε στα μνημό σαν τη Θάτσερ. Μια πρόοδο. Είναι, μια πρόοδο είναι. Έλα ωραία. Έλα, Μαρί. Μα ακούω το λεβέτε και γελά. Τι, τι θα κάνει. Ευρωβόλαγε. Με το λεβέντη. Λεβέντη, ξερνοβόλαγε. Λεβέντη, ξέρουν ξε, βόλαγε. Κατάλαβε τον το ακούσεις και σου αυτό. Με το λεβέντη θα μείνουμε στο τέλο να το δείξω να σου πούμε. Γιατί αυτό μα πρέπει όχι να μείνουμε με το λεβέντη. <laughs> Γιατί κάποια ζώα τον πιστεύαμε <laughs> και έγινε με μαλ... και, και τα ζώα τον πίστεψαν. Επειδή όλοι οι δημοσιογράφοι και είδα και ο κελά πάλι προκρέφώ. Όλοι. Το πρώτο πράγμα που πάνε μόλι πέθανε ο κάστρο ήταν η περιουσία του YouTube. Και θα πούνε την αληθυνή, είδη θα πούνε, τι πέφτει και ήδη θα πούνε. Λάς. Όχι, γιατί το είπαν πολύ μήλε μου κολάκε εσύ τώρα, γιατί και από το σταθμό σου τα ακούσαμε. Ε, και από το σταθμό μου τα ακούσω, δεν βέβαια το ακούσω το, το, να... το θέμα είναι βγήκε μετά κάποιο να διορθώσει να το μαζέψει, να μαζέψει τη ρώτα. Α ακριβώ, αυτό σου λέω, γι' αυτό έπαιρω για μου το κάνει και εσύ αυτό. Τι να κάνω, να πω την τρολιά, την ψέφτηκε την είδηση για... να πω ποια <σ>... ήταν η αλήθεια, Άσε, παιδί μου, τώρα, να, να ζή στην πλάτη του. Θέλει την αλήθεια κανεί. Κυνάνοψω κάτι, εσένα σα που έχει πολύ κόσμο και πρέπει να το πει, γιατί έτσι και το παίζουμε ανώτερη και είπε. και όλα. μετά ψέφτηκα αυτά τα δημοσίευμα, πιστεύει κάποιο στην αληθυνά. Prime time το πρόβλημα είναι ότι πιστεύει αυτού του τόσο σπουδαίου κατά τα άλλα δημοσιογράφου στα prime time. Αυτό είναι να λύσει το θέμα σου. Και άμα του αποδομήσει αυτούς μια χαρά, ό,τι και να λένε, γελά. Τώρα ξέρει τι κάνει. Θα πάρω το δημοσίευμα και θα, κάθω... θα σε πάρω τηλέφωνο και θα το διαβάζω. Όχι, πάρε <laughs> μου, <με, μπορεί>. ρίχνει <laughs> και διάβασε, έψω, <τους>, προκαλώ. Οκ, <laughs> okay, θα το κάνω. Γεια σου, αγάπη μου, φυλάκια. Yeah. Ο Βασίλη είναι Τι κάνει. Γεια σου Βασίλη, καλά. Καλή φαζέ, εσύ με πείραξε πολύ ο άλλο. Εσύ τι φτιάχνει τι, τι την εδεολογία του Καλαμίγη και λέει αυτά. Και την άλλη φορά είχε έρθει στην πορεία. Έτσι γραφικό ήταν ένα που είσαι ότι αυτά είναι εσωτερικά πράγματα δικά μα και δεν έχει καμιά δουλειά. Αυτό είναι ο πορτούνα, πε του. Ποιο, ποιο. Όλο ο Βασίλη που σε παίρνει. Α, ο Βασίλη ο Τανίφα. ναι. Ναι, ο πορτούνα, αυτό το ξέρουμε, αλλά δεν το παραδέχεται κι αυτό. το παραδέχεται. <μπέρα> είτε, είχε τώρα, είτε, είτε, νέα, που έχει τώρα, από το ποντολή. Το καλαμμόκι για την ευρεμίτα του τι, ε, ρε παιδί μου, τα ο άνθρωπο. δεν ασχοληθεί αυτό με όλα τα θέματα ποιο ασχοληθεί? Μην τον καρφώνει, δεν θέλω μην τον καρφώνει, είναι συνάδελφο. Είσαινά. Έχει είναι συνάδελφοι. Α τώρα. τώρα. Εδώ παιδί μου οι άλλοι ψηφίζουν τόσα χρόνια το λιρόπλο και του λένε συνάδελφου. τώρα. Βασίλη σε Αυτό που με Ρύφα, πολύ Εδώ Ελληνοφρένια, ρωτάτε για την ψηφοφορία που έγινε στη Βουλή λίγο πριν, ξέρω εγώ, το πρωί ποτέ έγινε Για τις διακρίσεις, τα εργασιακά και όλα τα υπόλοιπα Η Ελληνοφρένια και εγώ είμαστε κατά όλων των διακρίσεων Φίλου, θρησκεύματος, χρώματος, μια κοινωνία που δεν θα υπάρχει καμία απολύτως τέτοια διάκριση Όσο γίνεται να το καταφέρουμε και σε αυτή εδώ την κοινωνία που από μόνη και από τη ρίζα είναι κοινωνία διακρίσεων αλλά είμαστε κατά όλων των διακρίσεων πρώτων, δεύτερον κατά του παρών. Ναι ή όχι. Ε, άποψη θετική, άποψη αρνητική, καθαρά, τεκμηριωμένη με θέση και όλα τα υπόλοιπα. Τελειώσαμε και από αυτό, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Στο ηχητικό που ακολουθεί θα πιάσετε και σας ζητάμε να πιάσετε τη χαρά, την ειδονή που έχει ο Άδωνης όταν λέ Και που κινδυνεύει να προσταθοποιηθεί και που διψάει για μεταρρυθμίσει και που ψηφίζει έναν υποψήφιο αρχηγό του γαλλικού κράτου, ο οποίο στο πολιτικό του πρόγραμμα διακηρύσει μια βδομάδα πριν το δεύτερο γύρο των εκλογών, ότι θα απολύσει 500.000 δημοσίου υπαλλήλου στη Γαλλία για να μειώσει του φόρου. Και αφού ανακοινώνει θα απολύσει 500.000 δημοσίου υπαλλήλου στη Γαλλία για να μειώσει του φόρου και να κάνει ξανά τη Γαλλία αξιόμαχη στην οικονομία και μεγάλη. Κερδίδε τι εκλογέ με 70%! Α, αυτά είναι παραδείγματα. Και το Φιγιόν, λέει εδώ πόσο χαίρεται που ενώ είπα πωλήσει 500.000, όχι 10-15 που προσπάθησαν εδώ, κανονικά 500.000, η χαρά του άδωνη που βρέθηκε ένα και που πήρε και 70%. Ήνταλμα, πρότυπο, όλα αυτά να ξέρετε θα έρθουν και εδώ κάποια στιγμή. Τι να έρθουν. Έχουν έρθει, απλά κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα και με τη λογική, μπορεί να έρθουν και σε Έδραναν οπότε θα έχουν τη χαρά να τα εφαρμόσουν όπως είχαν τη χαρά πριν 2-3 χρόνια. Τα εφαρμόζαν καθαρά ξάστερα χωρίς να έχουν κανέναν απολύτως ενδιασμό. Πέργει η εβδομάδα τελειώνει με το Φιντελ και τα λοιπά. Ωρεξινά έχουμε. Αυτό που, που ακού του Έλληνε ή του διαβάζει στο διαδίκτυο να μιλούν για τη δημοκρατία τη Κούβα. Νομίζετε ότι αυτοί ζουν σε μια δημοκρατική χώρα. Και για την πορνεία τη Κούβα που έχουν κρατήσει μεγαλύτερε φτωχνέ, τρε να τον άξει τον κόμπο. Καθένα όποια πλευρά διαλέγει. Ναι, απλά θα τον κρίνουμε από την πλευρά που διαλέγει, να τα λένε και αυτά. Εννοείται. Θα ξέρουμε ποιοι είναι από εδώ, ποιοι από εκεί, θα ξέρουμε. Εντάξει, σε μένα το λε. Αφού ξέρω να μιλάω αλλού θα το πω. Και βέβαια και κάθε εβδομάδα εκεί που νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα και από τη Σάντρα. Είχαμε το σακί, το τζίπρα που περίμενε τον Ομπάμα. Εκεί που νομίζει ότι τα έχει δύο ξεκινάει ο Λεβέντη, κλέαματα, ιστορίε. Νομίζω ότι η σάτιρα έχει να φτάσει. Στα... Όχι, όχι, είμαστε πολύ ξεπερασμένοι. Είναι, είναι, ξεπερασμένοι. Θα το είναι. πούμε και αυτό να το πούμε. Επίση, εκεί που νομίζει ότι τα έχει δύο όλα και λε εντάξει, ένα γραμμένο μήνα έμεινε ακόμα για το 16. ποιο άλλο θα πεθάνει. <laughs> Φαίνεται τόσο μεγάλο αυτό ο μήνα που έρχεται που λε να τελειώσει το 16 να πούμε τη βγάλαμε και φέτο. Όσοι ζήσαμε να μετρηθούμε. <laughs> Η χειρή, για τον για τον η χειρή η απουσία των Ευρωπαίων ηγετών στην τελετή για τον Κάστρο. Η χειρή, η εκπροσώπησε όμω κάποιο επάξια έτσι. Έναν αριστερό έχουμε στην Ευρώπη, αυτό πήγε. Εκπροσωπώντα τον ελληνικό λαό, είπε. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Γιατί δεν μα εκπροσωπεί. Ή ότι δεν είμαστε ελληνικό λαό, μα έχουν πάρει οι Γερμανοί. Αυτό δεν ισχύει. Είπε για τον Κάστρο ότι είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο αγώνα που ενέπνευσε του αγώνε των λαών για ανεξαρτησία, ελευθερία, αξιοπρέπεια. Ισχύουν όλα αυτά. Τη σχέση έχουν με τον Τζίπρα, αλλά αυτό είναι το θέμα. Ακριβώ. Έχει αναρωτηθεί ο ίδιο ο Τζίπρα. Przeciza grępsi historia i Στο ναυτικό όμιλο του έξοδα κάνει. Πού μιλά, Μαρία, ακόμα δεν αρχίσαμε. Έκλεισε. Τι έκλεισε, να... αυτό ξεκίνησα. Ναι, στην μου, έπρεπε χθε να ήσουν στο Σαρόγλιο, όπου έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Λουγερού για τη μετανάστευση και Αν το. Α, ναι, ο... τάμα, <συντήκο> Ήταν η Μπακογιάννη, αγκαλιά με τον. Ποιο ήταν δίπλα, Αλλά. ο Μουζάλα <συντήκο> και ο Καμένο. Ωραία τριπλέτα. Ήταν ο συγκυβερνήτη, έτσι έψωμο, ξέρει, σε βάερος και δίλη. Με πολιτικά ήρθε ο Καμένος ή έβαλε κάτι ενδιαφέρον. Ήταν αυτό που. Που είπε, μου λένε, που ασχολείται με το προσφυγικό, με τα γυαλάκια, ο συλλημμένο, ο καταπονεμένο. Λε και βγει και αυτό από τη σκηνή βρεγμένο. Ξέρει, αυτόν που είπε τώρα δεν μπορεί να, να το Το παίρνουν εσωτερικά, να... εσύ τη η αλήθεια. Είναι όμω άλλα. Το παίρνουν εσωτερικά. Είναι σαν να το ζουν αυτοί. Είναι η βιωματική αριστερά που λέμε. Μια. Είναι ο Στανισλάπ και α πούμε τη αριστερά, να το πω και έτσι. Γιατί Αλλά είχαν στη μέση την τώρα, τη γυναικάρα, την απίθανη, το μυαλό, το τετράγωνο. Λέω... Το κεφάλι το τετράγωνο, δεν ήταν μόνο μυαλό. Μυαλό υπέροχο. Αν και πληθυντικο. έχει τραβήξει τώρα, έχει τραβήξει ότι τραβιέται που τετραγωνία δεν υπάρχει πια. Λε, έχει δουλειά. γίνει όλο ένα πράγμα. Αν ψάξει πίσω την κορυφή των μαλλιών, ε, όλα μαζεμένα δουλειά. εκεί πέρα είναι. Οι 100 ενωμένε κλωστέ από τι πλαστικέ. Δε μάνα πολιτικό με μέζεα, όπω θα έλεγε και ο Ζουράρη. Τώρα είναι και εύκολο τώρα, σε σχέση με τον Καμένο και τον Μουζάλα. Μου λε ότι τώρα είναι, χαίρο πολύ. Ρισπέκτ, να την, Α, δεν, να την άκου, τι ξέρω, την χαίρεστε, μακάρι. Αγόρι μου γλυκό και εσύ τώρα θα ψηφίσεις τέτοια μυαλά μα χρειάζονται για να βγούμε από τα προβλήματα και να μπούμε ναι. σε άλλα πιο βαθιά, ναι τέτοια εγώ στηρίζω τώρα, τώρα, γιατί να στηρίξουμε κάποιον κανονικό όχι τώρα και μην επιτρέπεις τον άλλο να σε λέει σιονά τι σε λέει σιονούλα, πως σε λέει αυτό είμαι αυτός, κουμπλεξάριστος, ναι. δεν με νοιάζει, ας πούμε τι θέλουν ναι Που σιγά σιγά και προς το τέλος γιατί έχουμε και παραγγελίε όπως κάθε Παρασκευή, να θυμίσουμε ότι σαν σήμερα το 1956, ο Φιντέλ και ο Τσέ με άλλους 80 μέλη του κινήματο 26η Ιουλίου αποβιβάζονται στις ακτές της Κούβας με το πλοίο Γκράνμα. Με αυτό το πλοιάριο ξεκίνησαν έτσι και τρία χρόνια μετά έφτασαν στην Αβάνα νικητέ οι επαναστάτε. Το θυμηθήκαμε εμεί, αλλά από ό,τι φαίνεται το θυμήθηκε και κάποιο Να έχετε καλό γιά σα. Παρασκευή αφιέρωση Θέλω να βάλεις Ό,τι λέξει τσίπρα με πράγματι και τα λοιπά Και να βρεις κομμάτια Από το γαμπρός από το Λονδίνο με βουτσά Και από το δασκαλάκος Ήταν λεβεδιά που βουτσάς βρίσκει το μπαμπάτα Από την Αμερική Πάρτα φέρτα να το κάνεις ένα ωραίο μίξ Θα συμφωνήσω απόλυτα Με όσα είπε πριν ο πρόεδρος Ομπάμας και Σχέση με το Που έχει να κάνει με το κυπριακό Λίγος, ελληνικός, λίγος. Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες. Πράγματι. Oh yes, κουβέντος. Κουβέντος, Πράγματι. Από τον Ντόναλτ Τραμ Περπάτα να προλάβουμε. Τον τραμπ. τελευταίο. τη διάρκεια που διεκδικούσε το χρήσμα. Πάρτα Χρήσμα. Στους Republicans Repos de esperma de xenas Fidel Castro del Oriente, a Fidel Castro del a Batista combatió. Y a la patria liberty, <that of royalty> Μια και έβαλε εχθέ τζέρι, κάνε μια. Για την Παρασκευή να πούμε. Τι που είχε κάνει τον τζέρι, ρε που είχε πάει στον Τατούλη Πολιτικόγραφη γυράσιμη παρακαλώ. Ναι, καλή μέρα, είχα πάρει και πριν. Ναι. Έπεσε γραμμή με τον κύριο Γιακουμάτο. Έπεσε γραμμή με τον κύριο είστε. Ναι, ναι. Για να λεπτό Ναι. Τι Θα ληφθούν μέτρα, κύριο Γιακουμάτο. Τι θέλεις. Να σου πω. Σε μένα ο... να μιλήσεις. Αντάρτι... Σε καραγγιό, και σένα, Αντάρτικο ετοιμάζουμε Τι είναι? Αντάρτικο ετοιμάζουμε; ετοιμάζουμε να, να, να σε ξεχέσω. Όταν είσαι να δεν δεν δάλεγες αυτά. Τι παρευλάκα, τι, τι παρευλάκα, τι παρευλάκα. Δεν πήγαινε στον Τατούλη όταν ήσουν τα, τα 10 χρόνια στο, στο Πανεπιστήμιο και στο, στο νοσοκομείο. Άντε, είναι ανεξάρτητο. τώρα, καλά είναι Αντάρτικο Τατούλη το στο να κάνει Αντάρτικο Para que Cuba w historii se unie podaje jest Uh, σε κτίπους uh, και πέρα και προγιώθηκα προς την κατεύθυνση αυτή Τι λες? Και προχώρησα να πούμε και είδα τώρα ένα τσικούρι να δεν κατεβαίνει. Ναι. Και ένα μαχαίρι περίπου 35 πόντου. Τι λες Να. να ναι, 35 πόντου να κάνει. Για πιο μετραχή τώρα χέρι. κύριε Παμηνόντα, έλεος δηλαδή. Α, αντιλήφθηκα την κατάσταση αυτή και προχώρησα και ήρθα σε επαφή κοντά-κοντά. Και λέω: Τι κάνετε εκεί, γιατί το κάνετε αυτό. Και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνει στο κεφάλι μου. Αντιλήφθηκα λοιπόν ότι ναι. το τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει Αναχωρήσεις τσεκουριών της Τσεκούρ Airways Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα Λοιπόν αντιλήφθηκα λοιπόν ότι έγινε το τσικούρι αυτό; αυτομάτως Σκύβεις, όμως yeah, έκανα έσκυξες, μια κίνηση ναι. Και το, το, το, το, το βούτηξα και το πέταξα κάτι μου μπήκε το μαχαίρι στην κοιλιά <ΣΣΣ> Αλλά έκανα ένα άλμα προ τα πίσω Εκεί χτύπησα το χέρι, βούτυξα από τη το... Απ μέση ναι. το μαγίρι. Έκανα μια λαβίέτση και το πήρα. Ε, από εκεί το πήρα το μαγίρι για την κόστη κατέρφυγα. Αυτό το άρχισε. Που μας κυβερνάει όταν έλεγε στις, στις, στην Αμερική και σιγά μην ε, Τραμπ, χαθήκαμε και μετά που τον ευκολοκλήφη για να μας ε, προσέξει και το λαντρεο, αν μπορείς να βρεις, το λαντρεο, για να μην νομίζει ότι ξεχνάμε τις μαζίες, που λέει και τα Ποιο από σας θα πίστευε πριν από λίγου μήνε ότι σήμερα στι ΗΠΑ Αμερικής, ο favori για να πάρει το χρήσμα για υποψήφιος πρόεδρος από την πλευρά των Επουμπλικανών θα ήταν ο κύριος Τραμ. Και η απειλή του να είναι πιθανός και πρόεδρος ελπίζω να μην μας βρει και αυτό το κακό, <Ρι> να μην μας βρει και αυτό το κακό της ε, ηγεμονεύουσας δύναμης χώρας στον πλανήτη. Ένα άλλο πράγμα την ξέραμε για τον Ντόναλτ Τραμπ κατά τη διάρκεια που διεκδικούσε το χρήσμα χρήσμα στους φρέμπου Άλλο πράγμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και άλλο πράγμα αυτό που περιμένουμε να δούμε τώρα, ως εκλεγμένος νοεκλεγής πρόεδρος και φυσικά ακόμα περισσότερο ως ασκώντα καθήκοντα της διακυβέρνησης μιας χώρας που παίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια σφαίρα. Dziad, Dio, comandante. Ciesta la victoria, Siembra. Tierra de Dios. Θέρωσα για την παρασκήνιο μπορί τον καμπారెτζύ θυλαμένο βάλεις. Για μια διαφύμιση να κάνω. Τι διαφύμιση; Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά. Καμπαρέ στον Πειραιά; Πάνε να άφτης πολύ; Δεν ακούω. Έχει ναύτε πολλού, μαζεύει ναυτικό. Μέσα, σκάνε με τη φρεγάτα. Ρε Μίτσο, ε, θυμιατό πέσαμε, Ρε π. πώς Πώς πώ? Σε θυμιατό, είσαι τι είσαι, Ρε Μίτσο. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Μπορεί να μου δώσει κανένα μιλήσει σοβαρά. Ο είναι ο ναύτη. Ε, μαλάκα, μπορεί να μου δώσει κανένα μιλήσει σοβαρά. Τι γνώμη έχετε για Α άμα θα Καλέ καμπαρετζί, ήρεμα, έτσι κάνεις και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτη. Να ξέρεις Θα μου δώσει έχει όλε τρίπιε. Ορέο τρόπο, ωραίο τρόπο. και μιλάτε έτσι. Δηλαδή ο πώ πρέπει να μιλάει. <οίλυ> <οίλυ> πάνω σε <φημιατό> πέσαμε, <οίλυ> Θα μου δώσει Μισό να κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια δηλαδή και, στο καμπαρέ και τέτοια. δεν αυτά. Δηλαδή πετάνε έξω. Για σένα δεν είναι αυτά Επειδή και εμένα λίγο με γοητεύει το επάγγελμα, από την αλήθεια μου. Ότι, αμα δεν αμα με... ξέρω βέβαια τι κίνηση υπάρχει στον Πειραιά αλλά από τη διάλειω. Έχει αμα τουρισμό. Αμα θα με πάρετε. με γνωρίζετε, θα σου φύγουν τα όρα. Άμα δει εμένα να δει. Ας... Κάνω χορευτικό πολύ καλό. Και στο τραπέζι. Και γα... και την Τι εν... πάω την κολόνα σε ένα λεπτό τρει φορέ πάνω κάτω. Έμακα θα μου δώσει κάποιο είναι εδώ. Και χωρί δεκάπατο και με δεκάπατο Να ξέρει. Το θυμιατό τι είναι. Που βάζουμε το καρβουνάκι. Κάντε το τέτοια γλώσσα από Batiste el más traicionero, hijo que Cuba ha tenido, batiste el más traicionero, hijo que Cuba ha tenido, puyó cabalga y vencido como rata de extranjero. Αφιέρωμα για την Παρασκευή. Ωραία. Καντήνα το Μαγκίνα. Το αναψυχτήριο του Μαγκίνα πώ ήρθε. Χερό μου ήθελε. στο πω, δεν έπιανα γραμμή. Αναψυχτήριο Μαγκίνα. Καφέ, τόστ, μπιράλ, πορτοκαλάδε, λεμονάδε άμαλοι Παστέλι, μαλακό σκληρό. Σε πλάνε ψέι, τολτσεβίτα. Αναψυχτήριο Στο μαγευτικό κοροπή, τρεις ώρες από την Ομόνια. Ονία, σκάλια, γιατί, Για τις ημέρες των γιορτών, γιατί, special βραδιές γιατί, δίπλα, δίπλα στην πισίνα δίπλα. με ινδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή πάλι, μας η φιλοξενία. Θέλω. Μια παραγγελία που προλάβει, Το καινούργιο αυτόν τον Υπουργό Ανάπτυξη με το αξάν του Παπαδημητρίου, με τα λέει και αυτό σε Αμερικάνικα. Καλά, αυτό έχει και λόγο, έμενε έξω μέχρι χθε. Σωστά, σωστά. Απλά έμενα μου θύμισε ε, στο μάγκα με το τρίκι που με τον Παράβα έχει αδερφό τον Ξαρχάκο. Όπου κάποια στιγμή σε με τη Γιουλάκη, του λέει Γιουλάκη να σου πω οριστικά, το goodbye. Και τη απαντάει ο Ξαρχάκο, όχιε, oh, yes, με το ίδιο αξάν του Παπαδημητρίου, όπω θέλει να αυτόν. Εξ αρχή θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Γιώργο Σταθάκη για τη σκληρή. Κλει... Η δουλειά που μαζί με τους υφυπουργούς Τσάκρι και Χαρίτσι Τσάκρι και Χαρίτσι Μίλησες? Oh yes Και τι είπες? Τσάκρι και Χαρίτσι Oh yes Ενισχύει την ευελιξία και την προσαρμο... προ... προσαρμοτικότητα των επιχειρηματιών κατά την ψήφιση του πρόσφατου αναπτυξιακού νόμου Τι θα το κάνουμε εδώ μας? American Bar? That's the Βάλατε τη Δευτέρα το τραγούδι Βίβα Φιντέλ Θα μπορούσα να το ακούσουμε και την Παρασκευή Αλλά θα μου το βάλει τουλάχιστον σε 7 σημεία Εντάξει Αι μωρίζει γειαρα Ει